Λοιπόν το πρώτο μήνυμα είναι για τους πατριώτες που βουν ο κούλης επάνω από ξές, τον Αλεξανδρούπολ εννοώ, στον Εύρο και περιπέρα στη Θάκη και γιατί όπως και τα νησιά και εκεί πάνω μπλε είναι στον εκλογικό χάρτη πάντα, να βγουν στον δρόμο που έλεγε ο αλλά να χειροκροτάνε αυτό να ναι. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ποιας είπε ο εκλογικός χάρτης πάντα μου, είναι ένα αγωνιστικό χαιρετισμός στους νησιώτες του Βορείου με έναν με ένα στίχο από έναν αγωνιστή αστοφόρο που το έφερε λίγο το πολαράκι του, άκους Αρα <σπάρχεται> σε την ιστορία, θα σας κάνει πλέσο ξύλο η νέα δημοκρατία. Αλλά η Μακεδονία είναι μια. Αυτό να το ξεχνάμε. Έλα, για. Θέλω να σχολιάσω βασικά το επεισόδιο στην ΑΣΟΕ. Τι αφέλη που ήταν ο μπάτσο να πάει εκεί με το κράνος. Σαν του λέει Δίρτε με. Καταρχά είστε μπάτσο. Ναι, οκ, okay, αλλά. Να έχεις μεγάλες προσδοκίες. Μετά, ρε, Μα, ένα, δεν μπορεί να έχει μεγάλε προσδοκίε. Μετά, ποιο κουβαλάει κουμπούρι, δε φίλε. Αυτό είναι να μην ταινεί. κουμπούρι. Ναι, δημοκρατία έχουμε, τι θε. Όλοι κουβαλάνε κουμπούρι. Μα, και έχουν και την αβάντα πλέον κουμπούρι. να τα βγάζουν χωρί να ντρέπονται. Αυτό, αυτό θα συμφωνήσω, δεν λέω. Ένα αφέλη από την Αθήνα. Επειδή ακούω. Έχει αυτή τη λέξη δεν δε ντρέπονται και δεν τρέπονται». Δεν ξέρω, δεν έχουν καταλάβει ότι για αυτά τα τομάρια δεν υπάρχει ντροπή. Υπάρχει μόνο κονόμα, βόλεμα. Δεν υπάρχει ντροπή. Και ποιο σωστή... Η πιο σωστή να υπάρχει, παιδί μου, δεν ξέρουν τη λέξη ντροπή, τη λέξη τσίπα. Χιαστήκανε. Μπράβο. Η πιο σωστή λέξη είναι σκατά στα μούτρα σα. ναι. Δεν είναι ντροπή. Δηλαδή μην τη λέξη ντροπή. Δεν υπάρχει αυτό. Έχει καταργηθεί ντροπή. Καλησπέρα σα. Πήγα Καλησπέρα. σωστά στο Real FM. Στο Real, όχι, λάθο πήρατε. Όχι. Ναι, λάθο πήρατε. Πήρα. Πήρα. Τι είναι εκεί πέρα. Δεν είναι Real FM. Κύριε Αποστόλη, εσεί είστε. Εγώ είμαι. Α, τι κάνετε. Καλά. Καλά είστε, πατριώτησα. Από πού? Την Άρτα. Πια νου πατριώτησα. Δεν είσαι Αποστόλη. Είμαι, ναι. Ε, πώ, δεν, δεν είσαι πειρότησα εσύ εκεί μου κρύβεστε. Α, είναι γνωστό ότι με υπηρετήσε. Έτσι νομίζω, ναι. Πώ το νομίζει, έτσι από μόνοι Δεν νομίζω από μόνη, αλλά τους λόγους μου λοιπόν, κύριε Πωστέλο. Καλά, θέλ... μη στο χαλάσω να του λόγου σου. Καλέ μου για άλλο πήρα εγώ τώρα. Ειλικρινά δεν ήξερα ότι θα πετύχω επάνω σου. Αν ήμουν προετοιμασμένη, θα συζητάγαμε πολλά θέματα. Βεβαίω και εγώ θα περίμενα πώ και πώ. Γιατί πήρε, τι θε. Έλα... Ακούω αυτόν τον δημοσιογράφο τώρα εδώ που κάνει εκπομπή και είναι αγανακτισμένο που οι κακόνεροι, δύστοιχοι που έρχονται εδώ πέρα που δεν έχουν γη και πατρίδα εκεί να ζήσουν καλά και είναι όλοι κατατριγμένοι. Και εγώ ρωτάω, πόσα εκατομμύρια γραμμότο είναι εκεί πέρα αυτοί οι άνθρωποι. Όλοι να έρθουν εδώ. Θα χωρέσουν στην Ελλάδα όλοι αυτοί εδώ πέρα. Που, πού θα πάνε, θα πέσουν στι θάλασσε, θα πέσουν στου Δεν χωράνε όλοι εδώ πέρα. Πώς ε, και α φύγουν πέρα. αυτοί που περισσεύουνε. Βέβαια αυτοί που Μπορεί να τύχει να είναι και Έλληνε. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, α, κοιτάξτε τώρα. Ε, ε, δύσκολα περάσαμε κι εμεί. Με τους εμφύλιου, με τον παγκόσμιο πόλεμο. Περάσαμε κι εμεί δύσκολα. Αλλά για όνομα του, δεν το βάλαμε στα πόδια να πάμε να γίνουμε φόρτωμα σε κάποιου άλλου. Πού ήδη είμαστε και εμεί φτωχοί. Δεν τα έχουμε όλα εδώ πέρα. Για πες ε, μου ε, λίγο πάλι. Χρονά, ε, εντάξει, τάχνω, το, μία το μία ακούω αυτό που λε περί φορτώματο σε κάποιου άλλου που δεν γίναμε. Τη σύγχρονη ιστορία του τόπου την ξέρει ή όχι. Ξέρει μερικά, πράγματα, αλλά, μερικά α, πραγματάκια. Α Μην το συγκρίνει γιατί και εγώ πήγα μετανάστε. για του αλλά... Έλληνε μετανάστε έχει ακούσει ποτέ τίποτα ή τα λε έτσι απλόχερα. Έχω ακούσει, πάρα πολλά, έχω ακούσει πάρα πολλά, αλλά μην το συγκρίνει διότι οι Έλληνε μετανάστε πού πηγαίνουν, πηγαίνουν. Οι Έλληνε μετανάστε είναι τη ανώτατη φυλή, δεν το συζητώ, δεν το συγκρίνω. Είχαμε δουλειά κατευθείαν εκεί που πηγαίναμε, είχαμε σπίτια, ξέρανε ποιοι είμαστε. Μάλιστα. Αποστόλαι, αφού το έτσι. Όχι, βεβαίω, το εγώ από την αρχή ότι ο Έλληνα είναι τη ανώτατη δεν έχει τώρα μαλακά. Είναι ποιοτικό μετανάστης Φυσικά και δεν είναι στη ίδια με αυτού. Γιατί όταν αυτός ο κύριος μου έχει τρει-τέσσερι γυναίκες που λέει το και δεν κάνει τίποτα άλλο στη χώρα παρά φτιάχνει παιδιά και μετά τα φέρνει εδώ, Γιατί και εμεί θα μα εγκαταλείψουμε τον Έλληνα. Ε τότε είναι, τα πράγματα δεν είναι, είναι, είναι πολύ απλά. Τραβάτε γαμίζετε. Ε, γεια σα για να μπω στον αέρα. Βγείτε. Ε, θα με καλέσετε, Όχι, όχι, με καλέσετε εσεί. Πείτε μου τι θέλετε. Ε, θέλω μια θέση να πάρω για αυτά τα θέματα για το που γίνονται για τον κορονοϊό. Πάρτε μια θέση, πάτε μια θέση. Ο καθένα έτσι κι αλλιώ έχει την άποψή του βεβαίω και χρειαζόμαστε όλε τι απόψει για τον πλουραλισμό. Παρακαλώ, πείτε μου, κλίντε <συσχε> Λοιπόν, σα ακούστε με για την, για την επιστήμη σχετικά με τον κορονοϊό. Θέλω να πω το εξή. Ότι ο ιό δεν είναι μόνο αυτό και άλλοι οι γρήγορα. Και, και μη τη γρήπης. Όταν διασταυρώνεται και, και, διασταυρώνεται και εξελίσσεται πολύ γρήγορα και μετά δεν, μπο, δεν μπορεί να, να, να αντιμετωπιστεί με τα ίδια γνωστά φάρμακα. Και Έχει... είναι γνωστά, έχουμε το κικίλια υπουργό, πώς δεν μπορεί. Και επομένως αυτό, Α, αυτό το ακούτε αυτό. Αυτό που είναι στάνταρ για τους υγούς και τα μικρόβια και δεν ευνοείται πουθενά στον κόσμο σήμερα περισσότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Αχα. Γιατί στην Ελλάδα έχουν γίνει αυτές οι προσμίξεις Από όλο τον κόσμο. Οπότε, οπότε ο ισχυρότερο θα είναι αν ξεσπάσει στην Ελλάδα και διασταυρωθεί με την ίδια υπάρχουσα κατάσταση. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε έτσι και λίγο επιστημονικά να πάρει ένα άλλο βάθο η κουβέντα μα και ο δημόσιο διάλογο. Χάρηκα, να είστε καλά. Να σα πω και κάτι άλλο. Γιατί πρέπει να ακούσετε άλλο. Ναι. Ε, έχουμε μια απόφαση για τη λαθρομετανάστευση okay. ομόφωνη Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρέπει Ή να, να, να δώσουμε την προσοχή μας Εντάξει, κατάλαβα. Περνάμε στην επόμενη γραμμούλα. Ευχαριστώ πολύ να είστε καλά. Αποστολή Ελλά Ελλήνων Χριστιανών. Ο ανήφορο είναι μακτή. Θα τον ανέβομαι, είτε, είτε δεν θέλωμε, είτε δεν θέλωμε. Ο Γιώργος, ο Ωπαπαδόπουλο, ο θείο μου. Ε, είστε από παλιά, Μαλάκκα, ή τώρα προκύψατε. Εγώ. Σα έκανε συνθήκη, ή, ή, ή έτσι γεννηθήκατε. Όχι, ρε, φίλε, μαζί σου είμαι απλώς Τον θυμίζω ότι. Δεν θέλω να είσαι μαζί μου, δεν θέλω να είσαι μου. Την αλήθεια που είχε πει ο Γιώργο Παπαγίου δεν τη λέει κανένα. Για του εξπίστωρου. Πέρα από αυτό ότι η αλήθεια βρίσκεται εκεί πέρα στου εξπίστωρου. Α, ότι. Ότι θα γίνει εμφύλιο πόλεμο μεταξύ μα. Έλληνα θα χτυπάει η Έλληνα. Ποιο είναι ο Έλληνα. Ε... Ο Μπάτσο θεωρείται Έλληνα. Πέρασαν οι πανελληνίε. Ε, λα παιδιά μου τώρα οι άλλοι επαγγελματίε. Εκτελούν εντολέ βέβαια. Αλλά πρέπει να να σκέφτονται κάτω από τα κεφάλια του. Νομίζω. Λέγεται. Έλα. Έλα. Ερέσει ο άλλο πριν τώρα ξεκίνησε τι απειλέ και στου ακροατές σας. Ποιο? Κάτι άκουσα. Ο προηγούμενο. Άκουσα πριν πέ, πέντε λεπτά περίπου πριν ξεκινήσετε. Έλεγε ότι θα βάλει τα μηνύματα που του στέλνουν μέσα στην αγωγή που θα σα κάνει και ότι θα κάνει αγωγή και στου ακροατές που στέλνουν τα μηνύματα. Κάτι τέτοιο το άκουσε. Α, όχι. Λέει τέτοια. Ναι, ναι, έλεγε πριν από. Σε κάτι τέτοιο Λέει το μήνυμα αυτό λέει είναι εξαιτία τη ελληνοφρένεια που στέλνετε αυτό το μήνυμα Θα μπει με στην αγωγή, το σκέφτομαι να του κάνω αγωγή και τέτοια. Τέλο πάντων, αυτό έχει ξεφύγει και τώρα και στου ακροατέ σα. Απειλεί, έτσι. Με τύποση μου κάνει, ναι. απορώ. Ονόματα δεν είπε. Ε, ονόματα δεν ξέρει, μάλλον θα τα ζητήσει μετά. Τα πάτη... ε, εντάξει, μην ανησυχήσει. Είναι θέμα ημερών, θα τα δημοσιοποιήσει κι αυτά. Ναι, ναι, τώρα που σα πήρα εγώ τηλέφωνο, να το ψάξει, να το βρει, θα πει αυτό ήταν, μου έμπειρε τηλέφωνο. Ναι, μην φοβάσαι. Ε, η ρουφιανιά θα λειτουργήσει κανονικά. Να... Όταν ναι. λέμε κανονικότητα σε κάποια πράγματα να έχουμε κάποιε σταθερέ. Ε, βέβαια, να υπάρχει και έτσι μια αξιοπιστία. Δεν είμαστε τώρα έτσι. Οτι οτι. Ε, να σου πω, η μπάτσοι που πήγα στα νησιά, που κατεβάσανε 600 άτομα από ένα καράβι, το καράβι είναι κλούβα τους, η, πλωτή, η τους. Κου, κου, κλούβα του. Η πλωτή κλούβα, θα λέγαμε. Του είδα που κατέβηκαν με κράνη, με ασπίδε και πήγαν απευθεία στη, δου, απευθεία στη δουλειά. Ε, τι θε να κατέβουνε, παιδί μου, για μεταφορά πήγανε. Με τι θε να κατέβουνε με το βαλιτσάκι, εκεί θα λέγα ότι πήγανε σαν τουρίστες ε, ε, Δεν είστε με δεν τί, τί, δί, τίποτα ικανοποιημένοι. Να μην ανασάνει ο μπάτσο. Το το δεύτερο δεν το πήραν μαζί του, μια φανέλη. Δηλαδή, έχουν, πού είναι αυτή Ποιο βρακί το... δεύτερο παιδί μου, το... δεν έχουνε Α, δεν φοράνε καθόλου; ε. Να είσαι γουρούνι με βρακί, αυτό είναι ανέκδοτο Και τοαλέτα τίσα κακά στα χωράφια που τους στείλανε και πέρα να βοσκήσουνε Νομίζω πάνω τους Α, εντάξει έτσι εξηγείται εξηγεί, Για να αναγνωρίζει είναι το ένα εξηγεί. το άλλο από τη μυρωδιά μετά. Χα στο χωριό τα μάτια, δίπλα στο ξηρό ποτάμι, 6 κλούβες με σκυλιά που στείλαν τα φέντηκα. Σηκωθείτε χωριά, γιγαιρόντισες, σκυλιέρι. Προσπουδέν για το ασκέρι, δείξτε μω, ηλε παιδιά. Τι κορφέα δήλωση ήταν αυτή που περνάει η αστρονομική και χειροκροτάει ο κόσμος, ρε φιλέ. Χειροκροτάει ο κόσμος, τι λέει όμως, ταυτόχρονα δεν λένε. Λε, Καλώς μπαλλούρδος περνάει η μαλάκια, γεια σας. Μπράβο, μερικά τα λάκια, έτσι. Ανοιχτά και τα Λέτε, αυτό για την παρασκευή. Ποιο; Αυτό που χειροκροτάει ο κόσμος του βρίζει να μπούμεις που βρίζει. Κάνε ένα ωραίο έλα, yeah, yeah. Οι και χειροκροτάει ο κόσμος. Περνούνε αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμο. Έρεμες και Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Βγάμο τον αντιφόρο σου, γάμο τον Σαββολόη. Είστε πάλι το Έχω Έχουμε, Έχουμε... Έχουμε τη μυρίση το μεταξύ, έτσι. Καλό τα παιδιά, καλός μπαλούς Μαύρε, μαύρε που βρισκόσαστε Αυτό πάνω σ' Μα και εγώ μωρά είναι ρε Μαύρε δεν τους ξέρει αυτού. Το σύστημα είναι ενωχό Και οι συνθήκες στη ζωή Τα γρυπνω το δάκρυ αυτό Δεν είναι απ' τα δάκρυγό Να περιμένει με τα χρόνια Αγριό ξεσήκω Τα γρυπνω το δάκρυ αυτό Δεν είναι απ' τα δάκρυγό Να περιμένει με τα χρόνια Αγριό ξεσ Η μεγάλη παναγιάκι, έρισες στο πόδι. Μπορεί του τη διαβόλη να μα φτιάξουν χωριανοί. Οι καπάνε στα χωριά να σημάνουνε αδέρφια για τι εταιρείε. Τα κέφια ειδωρ θέλουν και γη. Θέλω να αυτή τη Ρε, με έχει ρε με το γερμανό δημοσιογράφο πάλι θέλω να τα ακούω. Τη Σίτσα που σου είχε πάρει τηλέφωνο και καλά ξεκίνησε και σου λέγε ότι υποδύραν το δημοσιογράφο το γερμανό ξεχνάμε το όνομά του τώρα. Και στο τέλος κατέληξε Χρυσάβουλο. Φιλιά πολλά και τραβά μπροστά αποστολή. Τραβάω, τραβάω από τώρα. Γεια σας Πώς μιλώ, παρακαλώ Με μένα μιλάτε ε, Στο ραδιόφωνο Στο ραδιόφωνο ναι αμε Εσύ είσαι μου Εγώ είμαι δεν θες Αχου είμαι τόσο τυχερή και σε πέτυχα Καλέ χαρά ναι αμέ. Μιλούν οι τηλεφωνήτριε και μου τώρα τη φωνή σου γιατί σε γνώρισα. Δεν σου μιλάνε α, πια, δεν σε θέλουν, λέγε. <laughs> Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω. Λογικό. Και που έχω την ευκαιρία να σου πω αυτά που θα σου πω. Δεν ξέρω βέβαια θα το βγάλει αυτό. Εγώ αυτόν τον τύπο το δημοσιογράφου που μόλι τώρα ασχολιάζεται που έφαγε ξύλο εκεί στο Σύνταγμα. βεβαίω δεν ήταν, Αυτό δεν ήταν σωστό που έγινε, ότι Μα είπε κατσαρίδε. Αυτό το κόψατε όμω το μοντάδιο, το είπατε. Εμά του μα είπε: Εγώ λέει, θα κάνω αυτό και θα βγάζω πράγματα για σας γιατί είσαστε κατσαρίδε και δεν σας φοβάμαι. Ε, λοιπόν, δεν είμαστε κατσαρίδε. Μπερδεύτηκε λίγο, πάω Κάτσε λίγο, μπερδεύτηκε λίγο. Όχι, μα είπε, μας είπε Περίμενε λίγο, μη βιάζεσαι. Τα φασισταριά είπε κατσαρίδε. Αν είστε από αυτού, ναι, σας είπε. Δηλαδή, ποιου είπε Κατσαρίδε, Τα φασισταριά. Μόνο αυτού είπε Κατσαρίδε, Ναι. Όχι, εγώ δεν πιστεύω τι έλεγε μόνο αυτού. Α, δεν το πιστεύει. Εμά του Έλληνε όλου μα έλεγε Κατσαρίδε. Γιατί αυτό ο κύριο ήταν και στο Μακεδονικό, Γιατί εμεί διαμαρτυρόμαστε για τη Μακεδονία που την ξεπουλήσανε. Α, ερχόμαστε σιγά σιγά. Και όλα αυτά, τότε και πάλι έβγαινε. Τότε καλά κάνετε και παρεξηγέστε σιγά σιγά, βλέπω. Λοιπόν, και τώρα στο μεταναστευτικό, αντί να προβληθεί το γεγονό τη διαμαρτυρίας ότι επικίζουν τη χώρα με τις μετανάστες έγινε αυτό. Μπορεί να γίνει και προβοκάτσια για αυτό το πράγμα. Οκ. Για τον τραυματισμό του δημοσιογράφου. Τότε να συμφωνήσουμε α, σε κάτι. Α... Εμένα, Κατσαρίδα, yeah. δεν με είπε, εσά σας είπε, ναι. Θα το δάκρυ αυτό. Δεν είναι από τα δάκρυγό, να Περιμένει μες τα χρόνια. Αύριο ξεσύγκωμο. Θα γρυπνώ το δάκρυα αυτό. Δεν είναι από τα δάκρυγό, να Περιμένει μέσα τα χρόνια. ογια βριοξεσύ κομώ όχι πια λεφκέσι μέσα τον τόπο μας ριμάζουν για τα kérδε αφίσκιαζουν τις ανθρωπίνη ζωή δούτο τον στρατό τον σε μεχτί παγέ γε τους στραγάτες φυτιτές και ναφτεργάτες σχολάω πο αγωνία για παραγγελία για την παρασκευή τον αρχι司τακτι να κράσεις τον βαλούρδο το σφακλανάκι με τον ξυλούρι ο αρχι司τακτης να κράσεις τον βαλούρδο Αυτό το τραγούδι δεν είναι σκυλάδικο. Δεν τραγουδιέται μπροστά σε κυλαράδες με πουρά σε σκοτεινά μπουρδελό μάγαζα της Παραλιακής. Ο Xiluris, όταν το έλεγε φόραγε μαύρο πουκάμισο, όχι χρυσή και λεμπία.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 Με όλα αυτά που, που ζούμε, που μου φαίνονται πλέον σαν φάρσα όλα, σαν αστείο, κάνε μου μια χάρη την Παρασκευή αν μπορέσεις, βάλε το αστείο του Βασίλη Νικολάηδη το τραγούδι. Μ' άφησες μόνο ο διάλος να πάρει τη μοίρα μου Θα σ' είχα σφάξει αν ήταν του χαρακτήρα μου Με ένα σαλάμι καιρό στο ψυγείο Είπα λοιπόν και εγώ να σου κάνω ένα στείο Και πήρα στο τμήμα αμέσως και τους τηλεφώνησα Και παγωμένα τους είπα πως σε δολοφόνησα Στη μηχανή του κοιμά είπα σ' είχα λιανίσει Και ένα με σένα ένα πως είχα γεμίσει Άγρυπνο το δάκρυ αυτό δεν είναι από τα δακρυγόνα Περιμένει με τα χρόνια αγριό ξεσύκωμο Άγρυπνο το δάκρυ αυτό δεν είναι από τα δακρυγόνα Περιμένει με στα χρόνια αγριό ξεσύκωμο Έχει ακούσει αυτό που παίζει τώρα με τι μάσκε για τον κορονοϊό και όλα αυτά. Πιο πολλά. Ότι λέει το κουτάκι, λέει, είχε 8,5 ευρώ. Το κουτί με 100 είχε 8,5 ευρώ πριν από μια εβδομάδα και τώρα έχει πάει 85. Ε, φίλε μου, καπιταλισμό. Όταν υπάρχει ζήτηση, έτσι είναι αυτά. Λυπάμαι. Παίξ αυτό την Παρασκευή, αν μπορεί μαζί με την παλάτα του έμπορα. Τιλιάρεκια. Οι μάσκε έχουν εξαντληθεί. Οι μάσκε δυστυχώ έχουν τελειώσει, οι Ό,τι τελευταία αποθέματα υπήρχαν χθε και σήμερα τελειώσαν όλα. Δυστυχώ τελειώσαν οι μάσκε. Τελευταία μάσκε. Είναι πάρα πολύ αυξημένη λόγω τη ζήτηση. Τώρα άλλα φαρμακεία το πουλάνε από 1,5 από 2 ευρώ μέχρι όσο θέλει ο καθένα. Ρίζει έχει εκεί κάτω, κοντά στο πορλάμι. Εκεί ψηλά στο βουνό, χρειάζονται ρίζοι. Αν το ρίζι το κρύψουμε στι αποθήκε, θα κρυβείρει το ρίζι, για αυτού εκεί πάνω. Οι μαούνες του ρυζιού θα έχουν λιγότερο ρίζι, και το ρίζι φτηνότερο θα για μένα. Και το ρίζι φτηνότερο για μένα. Τι είναι στα λιφτά, το ρύζι, που ξέρω. Το ρύζι τι είναι, ποιο να το ξέρει, τα δεν ξέρω. Να βάλεις το γύπτο το πολιτισμένο Μπορείς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 Κοιος δικούς μα Έλληνας σήμερα, Δηλαδή είναι και αυτός. Τα Μπαλάμα. Μπαλαμό, αλλά Έλληνας. Ωραία. Άμα γίνει πόλη πόλεμοι θα πάνε φαντάρι; Θα πάνε. Θα πάνε. Τι θα κάνει, θα πουλάνε πατάτε στον πόλεμο. Δεν είμαι γύφτο τέτοιο. Α, τι γύφτο, σε Όχι. Τι γύφτο. Σίδερα, έχω. Μέταλα, μέταλα. Α, μέταλλα, μέταλλα. α και... όλα τα παλιά αγοράζω, καταλάβω. Ήταν 300 το γραμμάριο χρυσό. Ωραία. Είμαι γύφτο πολιτισμένο, δεν είναι. Ναι, το αντίμαλακεί. Ωραία. Μαλακεί δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πει κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ. Για αυτό τον λόγο, αγαπητέ, γιατί τελειώ θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσά να σα εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστέ, αν μα εξαιρέσουμε. Είναι πατέμου που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβουλταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλω. Γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε μας και πέσω χρήλεκτά η Eurobank Μάλιστα. Αυτή η Eurobank τι είναι Τι είναι ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι Τι είναι, είναι στα αλήθεια ο άνθρωπος που να ξέρω Ο άνθρωπος τι είναι Ποιο να τον ξέρει τα Δεν ξέρω ο άνθρωπος τι είναι αφιέρωση την Παρασκευή όσο υπήρχε ποτέ αν μπορεί να αλλάξει η του φασισμού που έχει την αλλά κάνει λίγο την άνοδο της νουδού και όλα αυτά που γίνεται στη ένα δεν μιξά, και, ξέρεις, το δικά σου, τι δεν μιξεραν, ε, τα ψήφισαν όμως οι Γερμανία του της, της και της οικονομικής κρίση.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 Πάμε τώρα στις φωτιές και μαζί κι οι μουσικάνες. Να μαζόνονται την καρδιές με τα ούλια και φωνές Τι λεβέντικες καρδιές μας να τις Να ριχτούμε στον αγώνα για το δάσο στις κουλές. Ναι, καλησπέρα. Από Λεμεσό Κύπρο καλώ. Από πού? Λεμεσό Κύπρο. Λεμεσό Κύπρο. Γιατί υπάρχει κι άλλη Λεμεσός. Έ. Τέλος πάντων, λέγε τι θες. Λοιπόν, παραγγελία για την Παρασκευή. Με αυτό που είχαμε πρόσφατα τα πλοία στη Χίο. Η περαστική μπήκα στο χωριό Ταμάτ. Τα γρυπνω το δάκρυα. αυτόν. Μένει <Δεν> να τα δακρυγόνα, περιμένει με στα χρόνια αγριό, ξεσύκωμο, τα γρυπνό το δάκρυ αυτό. Δεν είναι να τα δακρυγόνα, περιμένει με στα χρόνια αγριό, ξεσύκωμο, <Δεν> τα γρυπνό το βακρυαυτό Μένει να τα δακρυγόνα, περιμένει με στα χρόνια αγριό, ξεσύκωμο, τα γρυπνό το Δεν είναι να τα δακρυγόνα, περιμένει με στα χρόνια αγριό, ξεσύκωμο